Σήμερα αγαπητοί μου είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε και πρώτα ο Θεός θα επαναρχίσουμε τα κηρύγματά μας το Σάββατο μετά του Θωμά το Σάββατο μετά του Θωμά όχι το Σάββατο μετά το Πάσχα μετά του Θωμά επίσης δεύτερον να σας θυμίσω ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος με τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου θα τελέσουμε το Σαρανταλήτρουγο το οποίο του Κυρίου βοηθούντος φυσικά θα αρχίσει από τη Δευτέρα του Θωμά και θα τελειώσει εάν επιτρέψει ο Θεός την 25η Κανονικά 40 ημέρες είναι την Παρασκευή πρώτης Πεντηκοστής. Αλλά εφόσον γίνεται μετά και το, το ψυχοσάββατο και μετά τις Πεντηκοστής και τη Δευτέρα, δηλαδή έχουμε κανονικά λειτουργίες συνεχόμενες, συνεπώς θα αρχίσουμε τη Δευτέρα του Θωμά και σας παρακαλώ να είστε παρόντες, παρούσες, σας έχω πει και άλλη φορά την ωφέλεια την οποία έχει ο χριστιανός μέσα από αυτά τα σαρανταλίτρουγα, αλλά και την ωφέλεια την οποία προσφέρει σε όλους αυτούς που μνημονεύονται προπάντων όνομας τους κεκοιμημένους. Με τα ονόματα των κεκοιμημένων που διαβάζονται αλλά και των ζωντανών προπάντων όμως των κεκοιμημένων οι έχουν Ειδικά όταν βρίσκονται στην κόλαση αισθάνονται μεγάλη ανάπαυση αναπάυονται. αυτό δεν είναι μικρό πράγμα Έχουμε στο Άγιον Όρο μια ιστορία που όταν πέθανε ο γέροντας και πήγε στην κόλαση το πνευματικό παιδί του με 40 λίτρου τον έβγαλε από την κόλαση Έχουμε ακόμα και τέτοιο περιστατικό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μην αδιαφορείτε και να είστε παρόντες και παρούσες αλλά και τα ονόματά σας να φέρετε ζωντανά και, και κοιμημένα και τα προσφορά σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και νομίζετε. Και είναι μία υπάρχει και μία πιθανότητα, μία πως μετά το Πάσχα μπορέσουμε να μπούμε και στο μεγάλο ναό τη φαντανάση και εκεί να κάνουμε πλέον τις θείες λειτουργίες υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο γιατί όπως ξέρετε έχουν αρχίσει ήδη κάποιες εργασίες και έχουμε κάποιες πιθανότητες και γι' αυτό σήμερα μάλλον αύριο είναι ο τελευταίος σταθμός παρηγορίας μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή πριν μπούμε στη μεγάλη εβδομάδα, πριν δηλαδή αρχίσει η κυριακή των Βαΐων, και το πέμπτο αυτό σταθμό η αγία μας εκκλησία μας προβάλλει σαν υπέροχο παράδειγμα προσμήμισην για μετάνια αλλά και για αγώνα ασκήσεως την οσιότα τη μορφή. Τη Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας για να μας δείξει ακριβώς πόσο τι θαύματα μπορεί να κάνει η μετάνια και τα δάκρυα και ο αγώνας διότι αυτή η γυναίκα ένα κουρέλι κυριολεκτικά βουτυγμένη επί 17 ολόκληρα χρόνια μέσα στα σαρκικά πάθη και στις πορνίες της με τη χάρη του Θεού και με τη δική της την προσπάθεια έζησε 49 ακόμα χρόνια μέσα στην έρημο κοπιάζοντας και ασκουμένη με πολύ σκληρούς αγώνες και ο Κύριος την αξίωσε όχι μόνο να, γει, να γίνει να αλλά και να την εορτάζει η Εκκλησία μας δύο φορές το χρόνο. Αυτό συμβαίνει με ελάχιστους Αγίους. Ελάχιστη κορυφαίοι Άγιοι είναι εκείνοι που μπορεί να εορταστούν δύο φορές το χρόνο. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία βλέπετε ανήκει σε αυτή την κατηγορία των υπερόχων και εξώχων μορφών της Αγίας μας Εκκλησίας του Δεσπόζει και κυριαρχή και αύριο που είναι η Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών αλλά και την 1η Απριλίου που εφέτος θα πέσει η Μεγάλη Τετάρτη και τότε γιορτάζουμε την μορφή της Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν έχουμε πάλι την εορτή της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρουμε και να υπούμε, το έχουμε πει βέβαια πάρα πολλές φορές, είναι ότι ο Κύριος δεν στέκει στα αμαρτήματά μας. Εφόσον εμείς παλεύουμε να τα διορθώσουμε, εφόσον εμείς προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε με μετάνια, με δάκρυα, με νηστείες, με προσευχές, να τα διώξουμε. Ο Κύριος δεν πρόκειται να μείνει σε αυτά. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Κύριος συγχώρησε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη πολλούς μεγάλους αμαρτωλούς. Συγχώρησε τον Μανασί τον Βασιλέα, συγχώρησε τον Δαβίδ τον Βασιλέα, συγχώρησε τον Εζεκία, συγχώρησε στην Καινή Διαθήκη το Ληστή, την Πόρνη, τον Άσοτο, τον Τελόνι, όλους αυτούς οι οποίοι προσήλθαν με τα και ζήτησαν το έλαιο του Κυρίου. Ο Κύριος δεν αποστερεί το έλαιο του από κανέναν, αρκεί είπαμε να του το ζητάμε. Όποιος ζητάει, παίρνει. Όποιος δεν ζητάει, δεν πρόκειται να πάρει τίποτα. Όποιος αδιαφορεί και νομίζει ότι τι χάριτες του Θεού θα πέσουν από πάνω αυτομάτως και χωρίς τη δικιά του την προσπάθεια κάνει μεγάλο λάθος. Τις χάρες του ο Θεός δεν τις δίνει έτσι. Και προπάντων τις πνευματικές και μεγάλες του χάρες. Τις χάρες του Θεού θα τις πάρει εφόσον το θέλεις. Εφόσον τις ζητήσεις εφόσον παρακαλέσεις εφόσον αγωνιστείς εφόσον κλάψεις και κλάψω τότε μόνον θα πάρουμε τα δώρα αυτά τα ύψιστα τα μεγάλα του Θεού ας δούμε λοιπόν την τη μορφή της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας και ας πάρουμε θάρρος και όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι δεν θα σωθούν γιατί έχουν πράξει στη ζωή τους ενδεχομένως μεγάλες αμαρτίες, ασκητάξουν κοιτάξουν προς την Αγία Μαρία και να τους υπώ ότι περισσότερες από αυτήν τη γυναίκα δεν έκάνατε. Περισσότερες αμαρτίες από αυτές που έκανε η Αγία Μαρία όταν ήταν στην αμαρτωλή ζωή της, δεν έχετε κάνει. Έφτασε η ίδια να πει... Στον Άγιο Ζωσιμά που τη βρήκε μέσα στην έρημο του λέει όταν ερχόμουνα με το πλοίο στους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσω τώρα που το σκέφτομαι απορώ πως δεν άνοιξε η θάλασσα να με καταπιεί με τόσες αμαρτίες που έκανα ακόμα και μέσα στο πλοίο πηγαίνοντας προς τους Αγίους Τόπους αλλά ο Θεός με ελέησε γιατί ακριβώς ο Θεός, είπαμε, δεν βλέπει το μέγεθος και την πληθύν των αμαρτημάτων μας, αλλά ο Κύριος βλέπει τη μετάνια μας, τη διορθωσή μας, τον αγώνα μας, τις αποφάσεις μας, όλα αυτά τα οποία πρέπει να επιδεικνύουμε προς τον Θεό για να γίνεται ο Θεός ήλιος και εκτίρμων σε όλους μας. Να ξέρετε όμως και κάτι ακόμα. Σε πολλούς και πολλές από σας και από εμά έρχεται ο διάβολος και βάζει κάποιους λογισμούς ότι είμαστε καλοί, ότι νιστέψαμε και δίθεν κάναμε αγώνα και δίθεν κάναμε και κάμια προσευχή και νομίζουμε τώρα ότι πετάμε στα άστρα, νομίζουμε ότι φτάσαμε τους αρχαγγέλους και τους αγγέλους, νομίζουμε ότι ξεπεράσαμε τους οσίους. Μην βιάζεστε αδερφοί μου. Στη ζωή της οσίας Μαρίας θα σας πω το εξής. Τέτοιους λογισμούς εβαλε ο διάβολος και στον βάζω σημά. Όταν ήταν στο μοναστήρι του. Παρουσιάστηκε ο διάβολος τη νύχτα στον στο γυρό του σαν άγγελος και του λέει ο Θεός σε σένα είδε μεγάλες ασκήσεις, είδε μεγάλους αγώνες και γι' αυτό σου έχει έτοιμη θέση δίπλα του. Και εκεί που πήγε να το πιστέψει ο Αβάς Ζωσιμάς στέλνει ο Κύριος Άγγελο δικό του φωτοειδή και του λέει όχι δεν είναι έτσι Ζωσιμάς. Απέχεις πολύ από τους Αγίους Φύγε του λέει μέσα στην έρημο Και έτσι πήγε στην έρημο Φύγε μέσα να δεις ποιοι είναι οι Άγιοι Και πράγματι το πρωί που σηκώθηκε Πήρε ένα τράστο Όπως παίρναν πάντοτε οι Άγιοι Και έφυγε. έφυγε μέσα στην έρημο Ψάχνοντας να βρει τους Αγίους και έτσι συνείδησε μέσα εκεί την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Και όταν την είδε, εξεπλάγει. Γιατί, διότι την είδε, λέει, στο απέναντι ρεύμα, στο απέναντι, στην απέναντι όχθη του Ιορδάνου ποταμού και σκεφτόταν: πώς θα περάσω, Πώ θα περάσω να τη συναντήσω. Και εκείνη την ώρα σηκώθηκε η Αγία ψηλά, ψηλά, ψηλά και πέρασε εναερίω τον Ιορδάνιο ποταμό και του λέει ο Άγγελος «Να, αυτοί είναι οι Άγιοι». Οι Άγιοι είναι με αγώνα, οι Άγιοι είναι με προσπάθεια, οι Άγιοι είναι με δάκρυα, οι Άγιοι είναι με μετάνοια. Δεν είναι αυτά που κάνουμε εμείς. Εμείς σας ζητάμε στον Θεό λίγο έλεος, να αυτή ειναι η αγιοι οι αγιοι ειναι με αγωνα η αγιοι ειναι με προσπαθεια η αγιοι ειναι με δακρυα η αγιοι ειναι με μετανοια δεν ειναι αυτα που κανουμε εμεις εμεις σας ζηταμε στο θεο λιγο ελεος να συγχωρεσει καμια αμαρτια μας και να τον παρακαλάμε έστω παραπεταμένους σε κάποια άκρη του Παραδείσου να μα έχει, να μην μα Αυτά λοιπόν είναι τα διδάγματα από τη ζωή της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας που η Εκκλησία μας εορτάζει αύριο, 5η Κυριακή των Ιστιών Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια, τελευταίο κήρυγμα πρώτου Πάσχα, να επαναλάβουμε αυτά που είπαμε προχτές, και με τη χάρη του Θεού να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε σήμερα το 17ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομόντους. Το περασμένο Σάββατο ερμηνεύοντας τους στίχους 25 και 26 του 17ου κεφαλαίου είδαμε Μα έτρεξε η Αγία Γραφή στην παλαιά εποχή, τότε που τα ήθη ήσαν ευγενή, τότε που το ήθος των ανθρώπων ήταν θεάρες τον ήθος, τότε που οι άνθρωποι ήταν κοντά στο Θεό, τότε που η αμαρτία επάνω στη, στο πλανήτη αυτό, επάνω στη γη ήταν πολύ λίγη σε σχέση με τις σημερινές ημέρες τότε που οι άνθρωποι εσέβονταν το Θεό, τον νόμο του Θεού, τότε που οι άνθρωποι εσέβοντο την ανθρωπίνη φύση του, εσέβοντο το σώμα του το οποίο ο Θεός ονομάζει στην Αγία Γραφή ναών του Θεού. Και μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι τότε εάν κάποιος νέος Έπεφτε σε κάποιο ηθικό παράπτωμα, σε κάποια μεγάλη αμαρτία. Τότε ο πατέρας οργίζετο. Η μητέρα επονούσε και οδυνάτο. Ετρέπονταν και οι δυο για τα χάλια αυτά του παιδιού τους. Και ναι μην πάμε τόσο πολύ πίσω, να πάμε και εδώ στην Ελλάδα μας, να πάμε μόνο 60 χρόνια πίσω, 70 χρόνια πίσω και θα τις δείτε αυτές τις καταστάσεις». Θα δείτε αυτή την παρθενία η οποία κυριαρχούσε τότε μέσα στον ελληνικό πληθυσμό. Αλλά αν τότε είπαμε εντρεπόταν ο πατέρας με τη μητέρα, τώρα αντεστράφησαν τα πράγματα. Και τώρα ακόμα και οι λεγόμενοι χριστιανοί το είπε ο Άγιος Κοσμάς αυτό και ο Κύριος το είπε. Θα πλανηθούν λέει ακόμα και οι καλοί. Και δυστυχώς αυτό βλέπουμε σήμερα. Πλανήθηκαν και οι καλοί. Πλανήθηκαν και αυτοί που μπαίνουν στην Εκκλησία. Και ακούς μανάδες χριστιανές εννοείται και πατεράδες χριστιανούς. Ακούς και παπάδες, ακούς και δεσποτάδες, ακούς και πατριαρχάδες. Και σου λένε τι σου λένε. Ότι ε, παιδί είναι. Παιδί είναι. Και τι δεν θα κάνει και τέτοια πράγματα. Και επειδή είναι παιδί του, τους τα δικαιούλογουν όλα. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει η πορνεία, δεν πειράζει η μοιχεία, δεν πειράζει το παιδί μου, το καλό μου το παιδί. Το καλό μου το παιδί. Αυτά μην νομίζετε ότι δεν καταγράφονται ενώπιον του Θεού, μην νομίζετε ότι αυτή η συγκατάθεση που κάνετε δεν έχει αντίκτυπο στη ψυχή σας. Ο Κύριος... Δεν περιμένει να δει την αμαρτία πλέον από εσά, αλλά εκείνο που βαθμολογεί είναι πώ αντιδράτε στην αμαρτία. Με τι οργή απέναντι σε αυτά τα καταραμένα και φοβερά αμαρτήματα. Όταν έχει μάθει να λες δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, να πώ εξοικειώθηκε με το φοβερό αμάρτημα τη μυχεία και τη πορνείας. Σήμερα αλλάξαν τα πράγματα. Σήμερα αντί ο πατέρας να ντρέπεται, ο πατέρας καμαρώνει για τις πτώσεις του παιδιού του και ανησυχεί όταν το παιδί του ακόμα παραμένει παρθένο. Αυτά τα βλέπουμε στην καθημερινότητα πλέον. Το ίδιο και η μάνα. Σας έχω πει μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα και έχετε φρίξει. Να μην τα επαναλάβω πάλι. Παραδείγματα τα οποία συναντώ μέσα στην εξομολόγηση. Που έρχεται το παιδί κλέγοντας και μου λέει τι να κάνω. Ο πατέρας μου μου δίνει λεφτά να πάω σε ήκους ανοχής. Και εγώ του λέω ψέματα ότι πήγα ενώ έχει πάει στην εκκλησία το παιδί. Τι να κάνω. Ανησυχεί ο πατέρας όχι διότι το παιδί το αμαρτάνει αλλά διότι δεν αμαρτάνει. Αυτό είναι το χάλι της εποχής μας. Ανησυχεί ο πατέρας και ανησυχεί η μάνα διότι λέει μη γίνει το παιδί ανώμαλο, μη γίνει το παιδί ξέρω εγώ ότι, ότι, ότι τους βάζει ο διάολος στα μυαλά τους. Ποιος έγινε ανώμαλος που κράτησε την παρθενία του Ποιος είναι αυτός που έγινε ο ανώμαλος, δεν έρχεσαι να μου τον δείξεις. Έλα να μου δείξεις κάποιον, να δω που κράτησε την παρθενία το από φόβο Θεού, να δω ποιος είναι αυτός ο ανώμαλος. Έλα να μου τον δείξεις. Αλλά δυστυχώς πήραν και εμάς τα μυαλά μας στην κατηφόρα και οι καρδιάς μας στην κατηφόρα και πάνε πλέον προς τον κοιάδα της κολάσεω. Και στη συνέχεια, στο στίχο 26, μας έδειξε ο Κύριος να μην βιάζεσαι να βγάζεις κρίσεις και πορίσματα. Δεν σου πέφτει κανείς λόγος να κρίνεις τον άλλον. Δεν σου πέφτει κανείς λόγος να δικάζεις τον άλλον, δεν είσαι δικαστής. Σου έχει αφαιρέσει ο Κύριος αυτό το δικαίωμα. Μη κρίνετε, Δεν έχεις δικαίωμα. <κυρίζει> να κρίνεις με βάση τον νόμο του Κυρίου το αμάρτημα να το κρίνεις. Σου έχει δώσει αυτό το δικαίωμα. Αλλά το πρόσωπο μην το κρίνεις. Το να σου πω και να μου πεις ότι η κλευσιά είναι αμαρτία το ξέρω πολύ καλά. Και καλά κάνεις και το λες. Αλλά το να μου πεις ότι ο κλέφτης θα πάει στην κόλαση... Αυτό δεν το ξέρεις Αυτό δεν το ξέρεις και μη βιάζεσαι να κρίνεις Το να μου πεις ότι η βλαστημία Είναι φοβερό αμάρτημα Και εγώ το ξέρω και εσύ το ξέρεις Και καλά κάνεις και το κρίνεις Και να διδάσκεις τα παιδιά σου Και τα εγγόνια σου Για αυτές τις αμαρτίες Αλλά το να ιδείς κάποιον να βλαστημάει Και να πει αμέσως Και να τον ξεγράψει Απ' τη λίστα του Θεού Και να πεις ότι αυτός πάει καταδικάστηκε με βιάζεσαι γιατί αυτό μπορεί να το δεις κορώνα στο κεφάλι σου μεθάβου να πατάει επάνω στο κεφάλι σου Δεν το ξέρεις αυτό Μην βιάζεσαι Δικαστής είναι ο Κύριος και κανείς άλλος Δικαστής των ανθρώπων Γιατί είδες τι λέει Εσύ κρίνεις την κατόψιν κρίσιν Εσύ κρίνεις αυτό που βλέπεις Εγώ κρίνω και τα μέσα του ανθρώπου εγώ κρίνω και την εσωτερική του κατάσταση που εσύ δεν μπορεί να την ξέρεις την εσωτερική του κατάσταση και γιατί το λέει αυτό γιατί πολλές φορές στις κρίσεις μας επάνω ζημιώνουμε όπως μας είπε συγκεκριμένα ζημιώνουμε ανθρώπους δικαίους για φανταστείτε να σας φέρω ένα παράδειγμα Όλοι θα έχετε ακούσει, όλοι θα έχετε ακούσει ότι μέσα στους Αγίους της Εκκλησίας μας υπάρχουν και κάποιοι που λέγονται κατά Χριστόν σαλή. Το έχετε ακούσει αυτό, Μουρλί κατά το Χριστό, κατά Χριστό μουρλί. Ο Άγιος Ανδρέας ο κατά Θεόν σαλός, ο Άγιος Σιμεών ο κατά Θεόν σαλός και άλλοι και άλλοι που τόπεξαν τρελοί μέσα στον κόσμο, παρίσταναν τους τρελού για να του κοροϊδεύει ο κόσμος και έτσι αγίασαν δεν μου λε εάν δεις ένα τέτοιο και τον δικάσεις και τον καταδικάσεις και τον κατηγορήσεις και τον στείλει στην κόλαση αντιλαμβάνεσαι τι κάνεις καταλαβαίνεις που κατεβάζεις τον εαυτό σου Ρε το βλαμμένο, ρε αφαιρεμένο κοίτα πως κάνει χαχαχαχαχα Ποιος σου δώσε αυτό το δικαίωμα το ξέρεις τον πλησίασεις προχτές ε, διάβαζα ένα βιβλίο ένα βιβλίο και αν το βρείτε σας παρακαλώ να το πάρετε πάρα πολύ ωραίο βιβλίο έχει βγει σε δύο τόμου ήδη ο Τρελογιάννης ο Τρελογιάννης λέγεται το βιβλίο ο Τρελογιάννης Πάρε να διαβάσει τον τρελογιάννη Πάρε να διαβάσει τον τρελογιάννη Να δεις τι ήταν αυτός ο τρελογιάννης Που δεν έχει δεκα χρόνια είκοσι χρόνια πόσο έχει που πέθανε Πάρε να διαβάσει τη ζωή του Να δεις πως τον αντιμετώπιζε Ο κόσμος και τελικά Ποιος ήταν αυτός ο τρελογιάννης Δεν είναι Δεν θα έχουν και τα δύο βιβλία μαζί να έχουν δέκα ευρώ Δεν νομίζω και λιγότερο ίσω αλλά και περισσότερο να έχουν αξίζει να το πάρεις και να το διαβάσεις. Ο τρελογιάννης πάρει να διαβάσεις, να ειδήσει. Μην βιάζεσαι λοιπόν να ζημιώσεις άντρα δίκαιων. Δεν ξέρει γιατί κάνει έτσι, δεν ξέρει γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι, δεν ξέρεις γιατί τον δίκασαν τον δίκαιο. Γιατί πολλές φορές ακούμε και τέτοια ακούμε και τέτοια σας είπα δικάσανε τον γέροντα επάνω τον ηγούμενο της Βατοπεδίου τον παλιάνθρωπο το κλέφτη τον απαταιώνα ποιος δεν είπε κουβέντες ποιος δεν είπε κουβέντες και εγώ σε ρωτάω αν δεν είναι έτσι που θα πας ξέρεις που θα πας τράβα να μαζεύσεις πρώτα τις συκοφαντίες που είπες τράβα να ξαναπάρεις πίσω τα λόγια τα οποία είπες Τον ήξερε, τον ξέρει, τον γέροτα, τον έχει γνωρίσει ποτέ, τον έχει δει από κοντά. Ποτέ. Γιατί, επειδή το είπε ο Τριανταφυλόπουλο, είναι παλιάνθρωπο, μίλησαν οι καλοί άνθρωποι τη τηλεόραση, επειδή το είπε ο Βαγκελάτο, επειδή το είπε δεν ξέρω πώ του λένε. Αυτοί θα σου πούνε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάδι. Δεν υπάρχει Χριστός για σένα. Δεν υπάρχει νόμο Θεού και στο κάτω κάτω αν δεν ξέρει μη μιλάς μη μιλάς πες μέσα σου Θεά μου συγχώρεσε τον αν έχει κάνει τίποτα κακό και συγχώρεσε και μέρα τον αμαρτωλό αλλά εμείς τρέξαμε να πάρουμε τον πιστόλι να τον πυροβολήσουμε εμείς είμαστε καλή βλέπεις ε? πολύ καλή πολύ καλή εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ αμαρτία ποτέ ποτέ Κακοί είναι αυτοί, λέει, που είναι μέσα στις φυλακές. Εγώ πάω στις φυλακές και τους το λέω. Οι κακοί, λέω, δυστυχώς οι πιο κακοί από εσάς κυκλοφοράνε έξω ελεύθεροι. Εσείς κάτι κάνατε και σας κλείσαν μέσα. Οι πιο κακοί από σας είναι ελεύθεροι, όξο, πιλαλάνε. Και πιο κακοί από κοινούς είμαι εγώ. Εγώ είμαι. Γιατί έτσι θα με ο Κύριος μετά αύριο. Εκείνος και αν έκανε κάτι δεν ήξερε εγώ και το παραμικρό που έκανα είναι όγκος μπροστά στα αμαρτήματα εκείνου του ανθρώπου. Ζημιούν άντρα δίκαιων ού καλών. Μη τον Άγιο άνθρωπο και ούτε να πιστέψεις στα δικαστήρια των ανθρώπων γιατί εκεί γίνονται πολλές λοβητούρες εκεί γίνονται πολλές κομπίνες εκεί πέφτουν πολλά χρήματα εκεί παρασαλεύεται η ζυγαριά του δικαστηρίου δεν υπάρχει πλέον δικαιοσύνη το είπαν αυτοί οι πατέρες εμείς λέει το δίκαιο μας απ' το Θεό θα το βρούμε το είπανε ποιος να βγάλει δικαιοσύνη ο πρόεδρος που τα έχει πιάσει Ποιος θα βγάλει δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος που τρέμει το φιλοκάρι του γιατί απόξω τον, τον, περι, τον περιμένουνε η αλληταρία να τον σπάσουν στο ξύλο αν κάνει και βγάλει καμιά απόφαση υπέρ του κατηγορουμένου. Ποιος. Ο αστυνομικός σα είπα φωνάζει μέσα από τη φυλακή αθώος δεν έκανα εγώ τίποτα δεν το σκότωσε εγώ το παιδί. Δεν το σκότωσε. Όχι εσύ το σκότωσες τελείωσε. Το βγάλαμε εμείς στο πόρισμα. Το έβγαλα δημοσιογράφοι. Πάει, το έπανε. πάει τελείωσε. Φυλακή, ισόβια, θάνατον. Και φαντάσουν να είναι ο άνθρωπος. Φαντάσουν να είναι Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά όσες πιθανότητες δίνω στο να είναι κατηγορούμενος, άλλο τόσε πιθανότητες δίνω και στο να είναι αυθώος. Για φαντάσου να αν αθώ, να σε δω αύριο εσένα που έδειξε στο λίθο του αναθέματο. Είδε τι είπε ο κύριο στην πόρνη, την πόρνη, τη μυχευωμένη εκείνη που πιάσανε, θυμάστε την πιάσανε παυτοφόρο, επ λέει. Επαυτοφόρο, την είδανε δηλαδή. Την είδανε να μαρτάνει. Απατούσε τον άντρα τη. Την είδανε παυτοφόρο, μυχευωμένη, λέει. Τη συλλάβαμε, λέει, κύριε, επαυτοφόρο, επαυτοφόρο, μυχευωμένη παυτοφόρο σημαίνει επάνω την ώρα που έκανε την αμαρτία και τι είπε ο Κύριος αν είστε στις κριτέ, κρίνετε τι, ορίστε ο αναμάρτητος, ορίστε πρώτος λίθων βαλέτο παρότι ήταν βέβαιη 100% ότι ήταν αμαρτία ότι ήταν, ότι ήταν ένοχος ενώπιον του νόμου ορίστε Κύριος που τα βλέπει καλύτερα τα πράγματα, είδες τι ύπε. Άντε πήγαινε, συγχωρέθηκες, μήν το ξανακάνεις, φύγε. Είδες ο δίκαιος και είδες εσύ, ο άδικος και η άδικη και εγώ, ο άδικος, είδες. Α, τι παλιό βρώμα, έτσι είπε ο κύριο. έτσι μίλησε ο Κύριος. Έτσι μίλησε, έτσι. εσύ ποια είσαι για φαντάσου να βγουν κάποτε τα δικά σου στη φόρα για φαντάσου κάποτε που θα ανοίξουν τα βιβλία να δούμε πως θα γελάσουν με τα δικά σου κατορθώματα τότε να είδω ποιοι θα γελάσουν τελευταίοι και με τα δικά μου φυσικά λοιπόν συνεχίζουμε Διαβάζουμε το στίχο 27 Ως φίδεται ρήμα προέστε σκληρών επιγνώμων. γνώμων Μακρόθιμος δε αρνίρ φρόνιμος Συνέχεια είναι, είναι πάνω σε αυτό που λέγαμε Να σας το δώσω απλά να το καταλάβετε Τι λέει εδώ Εκείνος λέει που σκέφτεται τι θα πει Σκέφτεται τι θα πει. Σκέφτεται να βγάλει από το στόμα του μια σκληρή κουβέντα εναντίον του αλουνού. Οσφίλεται ρήμα προέστε σκληρών. Τι είπε για, για τον άλλον, είναι Τι είπε για τον άλλον, είναι βρώμα. Τι είπε για τον άλλον, είναι τσούλα. Τι είπε, τι είπε, τι, τι έβγαλε από το στοματάκι σου. Τι έβγαλε από το στοματάκι σου. Αυτό λέει που δεν μιλάει τι είναι επιγνώμων. Επιγνώμων, ξέρετε τι σημαίνει επιγνώμων. Τι σημαίνει επιγνώμων, Κοιτάει τα δικά του. Κοιτάει τα δικά του. Μου ανέθεσε εμένα κανεί να δικάσω κανέναν. Ναι. Σου ανέθεσε σε ένα κανεί να δικάσει κανέναν. Ναι. Δεν έχει εσύ τα δικά σου. Δεν έχει εσύ τι πληγέ σου. Για βάλε, για φανταστείτε, για φανταστείτε να γίνει, να γίνει ένα ατύχημα, να τραυματιστούν έως θανάτου, να τραυματιστούν πέντε-έξι άτομα και ο ένας να τρέχει να, να γιατρέψει τον άλλον. Ρε τα δικά σου τα αντεραυγήκαν, όχι σου, πήγαινε να σε μαζέψουν εσένα. Τι είπα να, να γιατρέψεις τον άλλον. Το δικό σου το κεφάλι είναι ανοιγμένο, πήγαινε να σε, να, να, να σε ράψουν εκεί πέρα. Πάρε και στο γιατρό, στον άλλον. Αυτό κάνουμε αδελφοί μου ποιος σου, έδωσε το, ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να βγάλεις κρίση εναντίον του άλλου Μιαλωμένος άνθρωπος, γνωστικός Ο άνθρωπος που βλέπει τον εαυτόν του και όχι γύρω του Όχι τους άλλους Σου είπα να πεις για την αμαρτία πέσει ό,τι θες Σα το λέω και κατηδίαν αυτό, σα το έχω πει και κατηδίαν και στι εξομολογήσεις και το λέω πάντοτε. Θε να πει κάτι για την αμαρτία μόνο. Για τον αμαρτωρό, πέσει ο Θεό, θα τον συγχωρέσει. Αυτό που θέλει και όλοι να λένε για σένα. Κανεί να μην σε δικάσει. Είδε σαν να πούνε και μια κουβεντούλα για σένα, είδε τη λε. Είδε τη λε μερικέ φορέ άμα κάνεις καμιά μαρτία που κάνουμε όλοι μας σε κάνουμε αμαρτία και αμέσως τρέξει κάποιος και πει μια κουβέντα και την ακούσεις σε πιάνει τα δάκρυα και λες εντάξει παιδιά έκανα αυτό αλλά ξέρετε γιατί το έκανα με ρωτήσατε έτσι δεν λες έτσι δεν λέω γιατί κάνει κάνεις και εσύ το ίδιο για τον άλλο τον ρώτησες Έμαθε, σου είπε, σου εξήγησε βλέπεις τουλάχιστον εδώ τυπικά έστω, τυπικά έστω αυτό τηρείται και στα δικαστήρια στα κοσμικά δικαστήρια το πιάσαν κάποιον έκανε το φοβερόντι είδατε τι λέει πρώτης δίκης κανείς δεν είναι ένοχος κανείς κανείς δεν είναι ένοχος γιατί δεν ξέρεις δεν ξέρεις τι μπορεί να πει το δικαστήριο μεθάδρου Και πολύ περισσότερο αν δεν ξέρεις τι θα πει το δικαστήριο το κοσμικό Δεν μπορεί να ξέρεις τι θα πει το, το δικαστήριο του Θεού Ως ρίμα Ρήμα προέστε σκληρών Εκείνο Εκείνος που σκέφτεται να βγάλει την μικρή κουβέντα από το στόμα του Για κάθε κουβεντούλα που είπαμε θα δώσουμε λόγο. Τα ακούσατε καλά αυτό που είπα. Δεν το λέω εγώ. Η εγγραφή το λέει. Για κάθε κουβέντα που είπες. Για κάθε κρίση που εξέφερες. Για κάθε λόγο δικαστικό που βγήκε από το στόμα σου και δίκασε τους άλλους και τους έβγαλε είτε αθώους είτε ενόχους τον δώσεις λόγο καθαύριστον Κύριο. Είδε πόσα δικαιολογητικά βρίσκεις όταν γίνεται, έχεις κάνει μια αμαρτία εσύ. Είδε πόσα δικαιολογητικά βρίσκεις κι εγώ. Πόσα δικαιολογητικά βρίσκουμε; Ας πούμε ότι σου ξέφυγε μια κουβέντα. Έβρισες, βλαστήμησες σου μια βλαστήμια από το στόμα στο πνευματικό τι λες ναι παπούλι παπούλη ξέρεις εντάξει έκανα αυτό αλλά, αλλά... ρώταμε και τι έγινε ρώταμε και τι έγινε τι τράβηξα μέχρι να φτάσω εκεί πόσο με στριμώξαν ο άντρας μου έτσι τα παιδιά μου έτσι με κοπανάνε με φτιάνουν, με κάνουνε; για φαντάσου ο Κύριος να βλέπει όπως βλέπεις εσύ βλαστήμια μια στο κεφάλι και τελείωσε. ψέμα κομμένο το πόδι σου Να δεις τι ωραία που είναι. Κατάκριση. Κομμένω το χέρι σου. Είδατε τι λέτε μερικές φορές. Άρε να τον κρέμαγαν στην πλατεία λέει και να τον, και να, τον να, να τον αλάτιζαν λέει να τον έκθερναν και να τον αλάτιζαν. Όλο αγάπη είσαι ρε παιδί μου. Όλο αγάπη. Όλο αγάπη. Ξεχίλησε η αγάπη ξεχίλησε αγάπη και γι' αυτό επιτρέψτε μου να σας πω γι' αυτό επιτρέπει ο Κύριος και πέφτουμε και εμείς τα ίδια αυτά που κατηγοράμε εκεί πέφτουμε για να σου θυμίσει ο Κύριος για εκείνον είπε να τον κρεμάσουμε τώρα για τον εαυτό σου λες το ίδιο ααα για τον εαυτό μου δυο μέτρα και δυο Άλλο για εκείνονε, άλλο για μένα. Ως φίδεται ρήμα προέστε σκληρών επιγνώμων. Να γιατί αδελφοί μου οι Άγιοι κατηγοράγανε συνεχώς τον εαυτό τους. Οι εαυτόν επιγνώμονες σοφοί λέει η Σοφία Σιράχ. Αυτοί λέει που κοιτάνε τα δικά του, αυτοί αποκτούν σοφία Θεού Τι με νοιάζει εμένα τι έκανε ο άλλος Δεν κοιτάω την καμπούρα μου Δεν κοιτάω τα χάλια μου Δεν κοιτάω τις αμαρτίες μου Δεν κοιτάω τις βρωμιές μου Δεν κοιτάω μην πεθάνω Μην πεθάνω ξέρω εγώ Πού είναι ένα καρδιακό κάτι Ένα κεφαλικό Πέθανα λοιπόν πάω απάνω Τι θα του πω απάνω Τι θα του πω απάνω κάθεσαι απέναντι στον Κύριο τι θα του πεις. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δικάζεις τον άλλον. Κοίταξε τα δικά σου. Τι δε βλέπεις το κάρφος, το εντοφθαλμό του αδελφού σου, την δε εντοσσοφθαλμό δοκών ου κατανοείς. Πώς μπορείς λέει ο Κύριος και βλέπεις τη σκόνη που μπήκε στο μάτι του αλουνού και δεν μπορεί να διακρίνει τα δοκάρια που έχεις μέσα στο, στα, στα μάτια τα δικά σου εκείνα δεν σε ενοχλούν εκείνα δεν σε πειράζουν ενώ γαρ κρίματι κρίνεται το θυμάστε πως σας το <laughs> ενώ γαρ κρίματι κρίνεται κριθήσεστε μην το ξεχνάτε αυτό ο Κύριος δεν λέει μόνο μικρίνετε ή να μην κρυθείτε συνεχίζει κιόλας ενώ γαρ κρίνματι κρίνετε κρυθήσεστε και αυτό σημαίνει με όποια αυστηρότητα κρίνεις θα σε κρίνει και ο Κύριος εμείς τίποτα το χαβά μας. το χαμά μα, το γουδί το γουδοχέρι πάνω να τον λιώσουμε τον άλλον βρε άκου τι λέει ο Θεός όχι, όχι να μην ακούσω τι λέει ο Θεός μακρόθυμος δε ανήρ φρόνιμος ξέρεις τι σημαίνει αυτό ποιος είναι ο μακρόθυμος ε αυτός που συγχωράει αυτός που συγχωράει είδες κάποιον να κάνει κάτι κάποτε λέει ένας γέροντας ένας ασκητής βάδιζε μέσα την έρημο και βρήκε δυο κάτω από ένα δέντρο και αμαρτάνανε. Αμαρτάνανε. Και πήγε παραπέρα και άρχισε να κλαίει. Τον ακούσαν αυτοί, σηκωθήκανε, ντυθήκανε και πήγαν κοντά. Λέει η λέει, δεν έπαθες τίποτα. Λέει, τι σου συνέβη, τι θες να σε βοηθήσουμε κάτι. Λέει, τι έχεις, γιατί κλείς; Λέει, παιδιά μου, λέει, αν εγώ ήμουν καλύτερος, εσείς δεν θα αμαρτάνατε τώρα. Έλα εδώ να κάνεις το δικαστή τώρα Έλα εδώ να μου κάνεις το δικαστή τώρα Αν εγώ ήμουν καλύτερος Εσείς δεν θα αμαρτάνετε Βλέπεις πως βλέπει Ο σοφός Ο φρόνιμος Που έχει, έχει τα μυαλά του στη θέση του Πως βλέπει τον άλλον που αμαρτάνει <και> Δεν φταίει εκείνο, εγώ φταίω και γι' αυτό δεν θα δείτε αδελφοί μου ποτέ σε Άγιο διαβάστε Αγίους. Διαβάστε Βίους Αγίων. Διαβάστε. Ειδικά των ασκητών, των διδασκάλων, των μεγάλων. Διαβάστε τους Βίους των Αγίων να δείτε τι λένε. Ποτέ δεν δικάσαν αμαρτωλό. Ποτέ. Μα όποια αμαρτία και να κάνουν. Για όλους είχαν να πούνε μια δικαιολογία. Μα ο άλλο του λέγαν του πατρό Παϊσίου, άλλος που κάνει, κάνει πορνεία, εγώ είμαι χειρότερο, έλεγε αυτό. Πατρί Παϊσίου ήταν χειρότερο από τον πόρνο, έτσι έλεγε ο ίδιο. Εγώ είμαι χειρότερο. Και όταν έπεφτε ποτέ στα χέρια του αυτό ο αμαρτωλός ο πόρνο, τον έπαιρνε με αγάπη και του έλεγε: Παιδάκι μου, πρόσεξε, πρόσεξε. Πε τη γυναίκα σου να διορθωθεί, πες την κόρη σου να διορθωθεί. πες τη, πάνε στην κόλαση. Να αγάπη, βλέπει αγάπη. Βλέπει αγάπη. Τον εαυτό του αυτό τον κατηγοράει. Τον αμαρτωλό δεν τον κατηγοράει. Για όλου του αμαρτωλούς έχει να πει μια καλή κουβέντα. Γιατί ακριβώ σας είπα, έχει μείνει στο λόγο του κυρίου μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε μη δικάζεις τον άλλον γιατί δεν σου ανέθεσε κανείς να κάνεις το δικαστή μακρόθυμος δε ανήρ φρόνιμος εκείνος που ξέρει να συγχωράει είναι μυαλωμένο άνθρωπος γιατί ξέρεις γιατί γιατί πάει το μυαλός γιατί είπε ο κύριος άμα συγχωρές εσύ θα σε συγχωρέσω και εγώ να γιατί είναι μυαλωμένο. Να γιατί είναι μυαλωμένο! Εσύ το ξέρεις και εγώ το ξέρω Αν δεν το τιρούμε νά γιατί εμείαλομένος οφρόγιμος άνθρωπος όπως πολλοί σωστά τον λέει και εδώ με όχημα Να γιατί είναι μυαλωμένο Ο φρόνιμος άνθρωπος Όπως πολύ σωστά τον λέει Και ο άξιος να κρίνω τα λόγια της Αγίας Γραφής Να γιατί είναι μυαλωμένος και φρόνιμος Διότι Διότι σκέφτεται Ότι αν εγώ συγχωράω και ο Κύριος θα με συγχωρέσει θυμάστε εκείνη την παραβολή με τα μύρια τάλατα; θα θυμάστε και με τα εκατοδυνάρια θα θυμάστε τους δύο που χρωστάγανε τους θυμάστε ο ένας πρόσθεγε λέει μύρια τάλατα. του τα χάρισε ο Κύριος Άιδε πήγαινε εκείνος όμως δεν μπορεί να χαρίσει και στον άλλον θα τιμωρεί το άμα τα χάρισε τι ήταν εκατό δυνάρια. Άντε πήγε. Μα ξέρεις τι μου έκανε. Ό,τι και να σου κάνει. Ξέρεις εσύ τι έχεις κάνει στον κύριο. Το έχεις σκεφτεί ποτέ. Έχεις αναλογιστεί πόσες φορές την ημέρα τον Σταυρώνης και τον ξανασταυρώνης. Το έχεις σκεφτεί ποτέ. Προσέξτε τώρα. Πάμε στον επόμενο στίχο, τον τελευταίο πλέον, τον 28ο στίχο του 17ου κεφαλαίου. Ανοήτο επαιρωτήσαν τη σοφία, σοφία λογιστήσετε. Τι σημαίνει αυτό. Όποιος πάει λέει να ακούσει λόγο Θεού όπως εσείς εδώ, όπως εσείς εδώ. Για εσύ να μην πετάγεσαι, και θα δεις γιατί να μην πετάγεσαι. Τώρα θα ακούσεις. Όποιο πάει, λέει, όποιο πάει και ακούει λόγω Θεού να πηγαίνει, λέει, σαν βλάκας. Ότι δεν ξέρει τίποτα. Έστω και αν ξέρεις μερικά πράγματα. Ανοεί το επερωτήσαν τη σοφία, Σοφία λογιστήσεται Αυτός δηλαδή που πάει Παριστάνει τον βλάκα Και πάει να μάθει Να μάθει Αυτόν ο Θεός τον λογαριάζει για σοφό Ο σοφός για τον Θεό δεν είναι αυτός που ξέρει Ο σοφός για τον Θεό ποιος είναι Αυτός που πάει να μάθει Τός είναι ο σοφός. Ανοήτο επερωτής σοφία, σοφία λογιστήσετε. Εκείνος που παριστάνει λέει τον ανόητο και τον βλάκατο δεν ξέρει τίποτα και πάει και κάθεται σαν μαθητούδι σαν μαθητούδι χάμω και ακούει τώρα τον Ιεροκήρυκα ακούει την Κυκλάρχησα ακούει τον Κυκλάρχη ακούει τον ένα, ακούει τον άλλο και κάτι δεν παριστάνει τον έξυπνο δεν πετάγεται συνέχεια να λέει το δικό του και λέει εγώ, δεν ξέρω εγώ τίποτα. Αυτόν ο Θεό τον λογαριάζει για σοφιόν. Διότι σας επαναλαμβάνω, σοφός για τον Θεό δεν είναι αυτός που ξέρει. Τι ξέρει, τώρα; ξέρει κανείς. Τα λόγια του Θεού δεν τα ξέρει κανείς. Σοφός για το Θεό, ποιος είναι εκείνος που θέλει να μάθει. Και τρέχει κοντά, εκεί που ακούει Λόγω Θεού, να σταθεί και να ακούσει Λόγω Θεού. Γι' αυτό είδατε τι είπε ο Κύριος. Ένας είναι ο δάσκαλο. Εσείς είσαστε όλοι μαθητές, μαθητούδια, καθίστε να ακούτε. Μην παριστάνετε τον έξιμο. Μην παριστάνετε ό,τι ξέρετε. Για πείτε μου, επέτρεψε ο Κύριος ποτέ στου μαθητές του να του κάνουν μάθημα. Πείτε μου, πείτε μου. Του είπε ποτέ κάποιος από τους μαθητές, Χριστέ πρέπει να κάνεις αυτό εσύ. Γιατί, γιατί είσαι εσύ μαθητής, θα μιλήσεις εσύ στον δάσκαλο. Τι θα πάνε του πεις εσύ το δάσκαλο. Σας είπα και εγώ, και όλοι οι ιεροκήρυκες και όλοι οι αρμόδιοι της Εκκλησίας καταχρηστικός λεγόμαστε δάσκαλοι, καταχρηστικός. Τα λόγια του Κυρίου είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να σας μεταφέρουμε. Δεν σας δίνουμε τίποτα δικές φιλοσοφίες. Και αγιμονόμασαν δεν τα δώσουμε τα λόγια του Θεού. Ανοίτο το τη αντισοφίαν, σοφία λογιστήσεται θα στο λογαριάσει ο Θεός αυτό που πας εκεί και κάθεσε και παριστάνει στο βλάκα Α ξέρεις, α ξέρει, μην μιλάς μην πετάγεσαι, δεν ξέρω, δεν ξέρω πείτε πάτερ, πείτε εσείς που ξέρετε γιατί αν παραστήσεις ότι ξέρεις, ήδη σε καβάλισε το δαιμόνιο του εγωισμού ήδη, κάθισε στο σβέρβος Και τι άλλο λέει παρακάτω Παράλληλο Εναιών της Εναιών της Εαυτόν ποιή σας Δόξη φρόνιμος. φρόνιμος είναι Τι σημαίνει αυτό Υπάρχουν δύο άνθρωποι που σιωπούν ο ένα είναι ο σοφός και ο άλλος είναι ο πραγματικά βλάκας. Εκείνος που σιωπά, γιατί είναι ταπεινός και θέλει να ακούσει και σιωπά, εκείνος είναι, είπαμε, ο σοφός, ο φρόνιμος. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας που σιωπά, αλλά είναι βλάκας. Ποιος? Εκείνος που αδιαφορεί, δεν τον ενδιαφέρει. Πάει και κάθεται εκεί πέρα, εκεί, ε χαζεύει εκεί ούτε τον ενδιαφέρει τι είπε αν έχει καμιά απορία να πάνε να ρωτήσει <Κι> δεν ενδιαφέρεται <Κι> στο ένα να είσαι στο άλλο να μην είσαι. <Κι> να είσαι σιωπηρός να μην παριστάνεις στο δάσκαλο αλλά και όταν χρειάζεται να ρωτήσεις να μάθεις μην αδιαφορεί. Διότι εκεί ο Κύριος σου επιφυλάσσει τις εκπλήξεις όταν θέλεις και ρωτάς και ζητάς να μάθεις. Τελειώνουμε εδώ και πρώτα ο Θεός είπαμε το Σάββατο μετά του Θωμά επαναρχίζουμε τα κηρύγματά μας. Έως τότε σας εύχομαι να έχετε καλό υπόλοιπο Σαρακοστής, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση Ευχαριστώ. και πρώτα ο Θεός, είπαμε. Να έρθετε να σας δω και να χαρώ και στο Σαρανταλήτρουγο που θα έχουμε στην Παντάνασα και πρώτα ο Θεός να επαναρχίσουμε το Σάββατο, είπαμε μετά το θόμα.